Κόνομα το του πατρός και του ήγιτο αγίου Πνεύματος, ο Βασιλέας φοράνει παρά και του αληθίες, ο πανταχού παρόν και τα πάναρ πυρόν, ότι σαβρός σου να καθών γιορτίσει χωριγός ξελιχθεί και σκύνου σου νυμήν και, και καθάρου σου νυμάσο βάσει σκυλίδου να καθέτες ψυχασιμόν. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε ε, από το κεφάλαιο του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακο περί του χαροπιού πένθους. Yeah. Είπαμε την προηγούμενη φορά πως αυτό που είναι κυρίαρχο ε, στοιχείο στην πνευματική ζωή της Μεγάλης αρακοστής είναι το πένθος το πένθος όμως που δεν είναι μια μορφή καταθλίψεως αλλά ένα πένθος το οποίο δίνει ζωή και ένα πένθος που δίνει χαρά. Η διάκριση της καταθέων λύπης από της κατακόσμων λύπης είναι ότι η λύπη αυτή η πνευματική φέρει χαρά. Έχει ελπίδα και έχει χαρά. Έτσι λοιπόν για να μπορούμε να διακρίνουμε πότε η θλίψη μας είναι του Θεού, είναι πνευματική και είναι κατάσταση μετανοίας φαίνεται αν φέρει στην καρδιά μας ελπίδα και δίνει χαρά. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος θα μας δείξει πως η γνώση πνευματική διαφέρει από την κοσμική γνώση τη γνώση πνευματική που είναι κατάσταση εμπειρίας, κατάσταση χάριτος του Θεού, ε, μπορεί να διακρίνει τα πράγματα και να ξεχωρίζει το αληθινό από το ψεύτικο. Θα δούμε λοιπόν με έναν τρόπο σαφή και πρακτικό πώς κάνει διάκριση ο Άγιος Ιωάννης από το πένθος αυτό το κατανθιόν πένθος που είναι χαροποιών πένθος από την άλλη κατάσταση η οποία είναι, δεν καρποφορεί και δεν προάγει πνευματικά τον άνθρωπο. Αρχικά θα δούμε δυο-τρία κομματάκια από το, από το κείμενο αυτό που αφορά τα δάκρυα. Έχουμε την συνήθεια ε, και την αντίληψη ότι οτιδήποτε συγκινεί τον άνθρωπο και τον αγγίζει συναισθηματικά και του γεννά δάκρυα να το ιερωποιούμε και να το θεωρούμε ότι είναι καλό. Όταν δούμε κάποιον άνθρωπο να συγκινείται ή να δακρύζει, αμέσως Κινείται η καρδιά μας θετικά προς Αυτόν και βλέπουμε αυτή την κατάσταση, τον δακρύο, μια σκληράδα που να προέρχεται από τον εγκέφαλο μας, από το μυαλό μας, από έναν στεγνό Ορθολογικό τρόπο που σκεφτόμαστε και λέμε αυτούς ο άνθρωπο είναι πολύ σκληρός είναι πολύ εγκεφαλικός το ίδιο γυνάτη μπορεί να υπάρξει και στα δάκρυα και την ίδια σκληρότητα και τον ίδιο εγωισμό να έχουν και τα δάκρυα και έτσι να θεωρούμε τον εαυτό μας όταν είναι σε κατάσταση συγκινήσεως ότι είναι σε σωστόν δρόμο δεν είναι πάντα έτσι τα πράγματα και να δούμε Πώς θα διακρίνει με τη λεπτότητα ο Άγιος Ιωάννης. Λέει λοιπόν σε κάποιο σημείο. Μερικοί λέει ενώ δακρύζουν δεν δείχνουν καμιά προσπάθεια ώστε να κατα... καλλιεργήσουν κατά την ευλογημένη εκείνη ώρα τη σκέψη η οποία προκάλεσε το δάκρυ. Αλλά άκερα και άστοχα την αντιπαρέρχονται και δεν συλλογίζονται ότι η δάκρυ χωρίς αιτία και χωρίς έννοια δεν έχει θέση στα λογικά πλάσματα αλλά μόνο στα άλογα το δάκρυ γεννάται από ορισμένε σκέψεις και οι σκέψεις έχουν ως πατέρα το λογικό νου Τι όμορφα που το θέτει δίνει μια εξισορροπή απόλυτα τα πράγματα και φέρνει σε μια ισορροπία θα μπορούσα να πούμε και τη λογική και το νου και το συναίσθημα, την καρδιακή δηλαδή διάθεση. Επομένως μια συγκινησιακή κατάσταση που μπορεί να έχει ο άνθρωπος, χωρίς όμως να έχει λόγων, να έχει περιεχόμενο και να ξεκινάει από το νου, μπορεί να εκφράζει άλλα πράγματα, μπορεί να είναι η ίδιο συγκρασία του ανθρώπου. Μπορεί να είναι εγωισμός του, μπορεί να είναι μια ευαισθησία του. Αλλά και αυτή η ευαισθησία, αν δεν λάβει μορφή, αν δεν λάβει όνομα, αν δεν έχει επίγνωση αυτή η ευαισθησία του ανθρώπου, δεν το βοηθά σε κάτι. Δεν είναι αρκετό στην ζωή μας και στην πνευματική πορεία να αισθανθούμε απλά όμορφα. Αισθάνομαι όμορφα για ποιον λόγο. Γιατί αισθάνομαι όμορφα και αυτό το όμορφο που αισθάνομαι πως μπορώ να το κάνω να είναι δημιουργικό και να έχει μια κατεύθυνση. Συγκινήθηκα από κάτι. Για ποιο λόγο συγκινήθηκα. Στενοχωρέθηκα. Εχάρηκα. Μα για ποιον λόγο. Ποια είναι η αιτία. Και ποιο είναι ο σκοπός. Είναι με τεράστια έλλειψη αν στη ζωή μας, στις πράξεις μας, στα συναισθήματά μας. Δεν βάλουμε αιτία και σκοπό. Αν ο άνθρωπος δεν βάλει, όχι μόνο στα πνευματικά, στις σχέσεις του ακόμα, στο κάθε τι, μία κατάσταση που μπορεί να αισθάνεται, ας αυτήν την κατάσταση δεν βάλει αιτία και σκοπό και στόχο, δηλαδή κίνητρο, λόγο, δεν μπορεί να υπάρξει συνεννόηση. Αισθάνομαι άσχημα, αισθάνομαι δυσάρεστα Αισθάνομαι χαρούμενα. Για ποιον λόγο. Ο άνθρωπος βολεύεται σε αυτό το ότι αισθάνεται καλά η άσχημα. Δεν θέλει δηλαδή παραπέρα. Αν σε μία σχέση. Μπορεί να αισθάνομαι κάπως. Δεν είναι σημαντικό να ανακαλύψω, να δω ποιος είναι ο λόγος που αισθάνομαι έτσι. Για να μπορεί να είναι αποκαλυπτική, να είναι ξεκάθαρη. Η σχέση μου με τον άλλον άνθρωπο. Πολλές φορές δεν το ψάχνουμε γιατί ο λόγος της συγκίνησή μας ή του πένθους μας ή το δακρύο μας μπορεί να μην μας δικαιώνει. Μπορεί να κρύβει δικό μας πρόβλημα, δική μας αδυναμία. Και επειδή δεν μας βολεύει δεν το ψάχνουμε. Απλώς κλαίμε. Γιατί αυτό δείχνει από μόνο του έχουμε συνηθίσει να αισθανόμαστε το δάκρυ δικαιώνει τον άνθρωπο το κλάμα θα με δικαιώσει. Επειδή δεν μπορώ να δω πού είναι το πρόβλημά μου... και επειδή δεν μπορώ να δω τι εγώ μπορεί να είμαι το πρόβλημα... δεν θέλω να το δω... και καταφεύγω στην θλίψη, στη στενοχώρια, στα δάκρυα... για να μπορώ να δικαιώνω τον εαυτό μου... σε σχέση με τον εαυτό μου, αλλά και στη σχέση μου. Εύκολα λοιπόν ο άνθρωπος, εκφράζοντα μία αδυναμία και μέσα από την αδύναμή του να αισθανθεί μια υπεροχή αντί του άλλου καταφεύγει στο κλάμα σε έναν πως να το πούμε μια αυτολύπηση ιδονική δηλαδή αν έχω σε μια σχέση μου δεν τα καταφέρνω ή νιώθω μειονεκτηρικά ή νιώθω αποτυχημένο, επειδή δεν θέλω να δω το δικό μου λάθος τη δική μου αστοχία δεν τολμώ να το δω και νιώθω ανίσχυρος αρχίζω να κλαίω κλάμα δεν είναι μόνο τα δάκρυα είναι κάθε μορφή δυσάρεστη που βγάζω είναι μια παθητική ένας παθητικός βιασμός εναντί του άλλου ανθρώπου να τον αναγκάσω να είναι θετικός σε μένα να είναι προ σε μένα ας το πούμε ε στα πόδια μου να με, να με αποδέχεται γιατί δεν θέλω να δω τη δυσκολία. Και αυτό είναι μια συνήθεια που υπάρχει στις σχέσεις μας. Το παίζει ο άνθρωπος κακομήρις για να καλυφθεί στην κακομήριά του να μην δει το πρόβλημα και να μην τον κρίνει κι ο άλλος για το πρόβλημα. Αλλά μάλλον να τον αποδεχθεί με τον θε, το να θελήσει να τον στηρίξει γιατί είναι ο κακομήρις. Η κακομίρα, ο άνθρωπο που είναι ανίσχυρος Άρα, τα δάκρυά μα είναι μια ωραία πρόφαση να οχυρωνόμαστε και να μην βλέπουμε το πρόβλημα. Και στι σχέσει μα, αλλά και στην πνευματική πορεία. Άρα, είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε για ποιο λόγο κλαίμε. Έτσι, λοιπόν. Ο λογικό νους, ο νους, δεν είναι, έχουμε κάνει ένα λάθος, φορτώνουμε αρνητικά το νουν φορτώνουμε συνήθω θετικά το συνέστημα. Και τα δυο είναι ευλογημένα. Το θέμα είναι πώς τα διαχειριζόμαστε και τι μορφή έχουν και τι λόγον έχουν. Όπω εγωιστή μπορεί να νοού και η καρδιά μπορεί να έχει εγωισμό. Όπω ταπείνωση μπορεί να έχει νους και η καρδιά μπορεί να έχει ταπείνωση, και αντίστροφα. Δεν είναι αυτά τα υλικά που μα ο Θεό από μόνα του, από τη φύση είναι προβληματικά. Εμεί τα κάνουμε προβληματικά. Εάν ο νου μα συνδέεται με την πτώση μα, με τον εγωισμό μα, με τη φιλαυτία μα. Ο τρόπο σκέψεώ μα είναι αυτόνομος από τον λόγο του Θεού. Αν ο τρόπος σκέψεως μας είναι ξέχωρος από τον άλλον άνθρωπο Έτσι λοιπόν είναι σημαντικό η καρδιά μας να έχει λόγο Και ο λόγος μας να έχει καρδιά Να είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους Όπως δηλαδή παράλογον είναι Να μην έχει το συνέστημα μας λόγο Έτσι είναι σκληρόν και άκαρδον Να μην έχει ο λόγος μας συνέστημα Ξεκαθαρίζει λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης και λέγει αυτό το πράγμα ότι εάν έχουμε ένα συνέστημα αν έχουμε μια καλή διάθεση πρέπει να δώσουμε λόγο σε αυτή τη διάθεση και σε αυτή, σε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, για παράδειγμα <κυρίζει> μου έρχεται ένα συνέστημα αρνητικό για έναν άνθρωπο. Και αντί να δω ότι το πρόβλημα μπορεί να μην είναι μόνο ο που μου βγάζει αυτό το πρόβλημα αλλά είναι και η δική μου διάθεση δεν θέλω να δώσω λόγο στο συνέστημά μου που να με αφορά άμεσα αλλά αποδίδω το πρόβλημα στον άλλο. Για παράδειγμα, μπορεί να έχω μια διάθεση ανταγωνιστική με κάποιον. Και τι θα με βόλευε ο άλλος δεν είναι κατώτερας από εμένα. Τι θα με βόλευε ο άλλος να είναι προβληματικός. Οπότε... Αντί να δω ότι η διάθεση που μου ξεκίνησε αρνητικά να είναι αλλού, ε, ε, ξεκινά από εμένα που ζηλεύω τον άλλο, που φθονώ τον άλλο, που ανταγωνίζομαι τον άλλο, βρίσκω την αφορμή ότι άλλος μου έβαλε αυτά τα συναισθήματα γιατί είναι αυτό, αυτό και αυτό το πρόβλημα έχει. Αποδίδω δηλαδή το προβληματικό μου συνέστημα στο ότι φταίει ο άλλο που είναι τέτοιο. Έτσι αλλιώ. Γιατί είναι σκληρό, γιατί είναι ιδιότροπος, γιατί είναι φάβλος, γιατί οτιδήποτε άλλο μπορώ να βρω. Για να δικαιολογήσω τη διάθεσή μου. Δεν θέλω να εδώ μέσα μου. Σαφώς μπορεί να ισχύουν και αυτά. Αλλά η αιτία όμως που γεννά πραγματικά την αρνητική μου διάθεση δεν είναι εν τέλει ο άλλος, αλλά είναι δική μου διάθεση που έχει πρόβλημα. Έτσι λοιπόν μπορούν να μου βγαίνουν διάφορα συναισθήματα, κάποια διάθεση. Φαινομενικά φταίει το γεγονός που συνέβη. Ότι είναι αυτή η αφορμή. Δεν είναι το πραγματική αιτή όμως αυτή. Από βρήκα ένα άλωθι να δικαιολογώ τη δική μου αρνητικότητα η οποία υπάρχει και δεν θέλω να την αποδεχθώ ως δική μου αρνητικότητα που η αιτία τη βρίσκεται μέσα μου. Άρα είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μια ευρύτητα στη ζωή μα. Να μην βλέπουμε τα πράγματα μόνο από μια σκοπιά. Το βλέπουμε τριγύρω το πρόβλημα. Σφαιρικά να βλέπουμε την ιστορία. Να μην είμαστε κολλημένοι. Να έχουμε μια κατεύθυνση και λέμε Το είδα έτσι γιατί με βολεύει έτσι και τελείωσε. Χρειάζεται να κάνουμε και δύο-τρει γύρε. Να δούμε την όλη ιστορία τι συμβαίνει. Και να κάνουμε και τη δική μα κριτική. Να δούμε παρακάτω, εν σε ένα άλλο σημείο. Όπως λέει σε όλα τα άλλα, έτσι και στην περίπτωση των δακρύων, ο καλός και ο δίκαιος κριτής μας λαμβάνει υπόψη του και τη φυσική προδιάθεση και δύναμη του καθενός. Είδα μερικές ταγώνες να χύνονται με πόνο σαν αίμα, και οι δαυρύσες δακρύων που έτρεχαν χωρίς δυσκολία. Εγώ τουλάχιστον ευαθμολόγησα τους αγωνιστάς ανάλογα με τον πόνο και όχι με το ποσό των δακρύων. Και ο Θεός νομίζω παρόμοια θα τους έκρινε. Αυτό λοιπόν που λέει ο Άγιος εδώ είναι ότι αυτό που κυρίως χρειάζεται να εξετάζουμε πέρα από τον λόγο των ενεργειών μας και των συναισθημάτων μας και των πράξεων μας την διάθεση αν δηλαδή έχουμε πόνον ή όχι. Και πόνον όχι ή πόνον εγωιστικών ότι τραυματιστήκαμε και δεν έγινε το θέλω μα, αλλά έναν πόνον που είναι δηλωτικό μετανία. Όταν εμείς Έχουμε έναν πόνο που η αιτία βρίσκεται μέσα μας, δηλαδή στα λάθη μας, καλούμεθα να μετανοήσουμε, να ισορροπήσουμε, να καθαρθούμε. Ο πόνος λοιπόν της συντριβής και της μετανιάς είναι σωτήριος, είναι καθαρτικός. Αν αυτό δεν τολμώ να το κάνω, γιατί δεν αντέχω, και δεν αντέχω γιατί δεν εμπιστεύομαι την αγάπη του Θεού, και μόνο τι δικές μου δυνάμεις εμπιστεύομαι, Θέλω να δικαιολογήσω τον πόνο μου ότι φταίει το άλλο γεγονός, η άλλη κατάσταση, ο άλλος άνθρωπος. Ο πόνος πάντως είναι ο πόνος, ο υγιής πόνος που δηλώνει τη συντριβή μας την ανάληψη της προσωπικής μας ευθύνης για τα λάθη μας. Είναι αυτό που εξετάζεται και κρίνει ο Θεός. Γιατί κατά ο καθένας σύμφωνα με την ιδιοσυγκρασία του και τον χαρακτήρα του, σύμφωνα με το σκεύος του που του χάρησε ο Θεός, άλλως συγκρίνεται πιο εύκολα, άλλο πιο δύσκολα. Και άρα αυτό που εξτάζει ο Θεός είναι η ελευθερία μας, που είναι στραμμένη. Ο πόνος μας που δηλώνει την, το περιεχόμενο της ελευθερίας μας. Το όνομα της ελευθερίας μας. Σε όλα λοιπόν τα πράγματα έτσι συμβαίνει. Άρα δεν είμαι θα ικανή να κρίνομεν κανέναν. Γιατί ο, ο Κύριος δεν εκτάζει μόνο αυτό που συμβαίνει. εξτάζει και τις δυνατότητες και τις προϋποθέσεις του καθενός. Αν δηλαδή ο Θεός μου έδωσε μια άλφα προϋπόθεση. <και> που βοηθήθηκα τα πράγματα έτσι και κατάλαβα κάποια πράγματα. Αν απαιτώ και από τον άλλο να φτάσει σε αυτή την κατάσταση, χωρίς να είναι σε θέση τέτοια και να έχει αυτή τη δυνατότητα, τότε είμαι πάρα πολύ σκληρός. Και αυτό είναι προσβολή ενώπιου του Θεού. Γιατί ουσιαστικά δεν τιμώ την αγάπη και ελεημοσύνη που μου έδωσε ο Θεός αλλά φέρουμε με σκληρότητα και αφιλάνθρωπα. Ο Θεός τι είναι λογικό να κάνει, να πάρει την χάρη του, να πάρει το χάρισμα. Γιατί με βλέπει, αν την ευχαριστήσω για την ελεημοσύνη που μου έδωσε, για τα δώρα που μου έδωσε και με ανάλογον τρόπο ευχαριστώ για τα δώρα τι σημαίνει. Βλέπω με αγάπη αυτόν που δεν έχει τα δώρα. Ποια είναι η ευχαριστία του Θεού για αυτά που μου έδωσε Όχι το πως ευχαριστώ Θεέ μου που μου έδωσε στούτο ή το άλλο ή το παράλλο Αλλά το να είμαι εύσπλαγνος Και φιλάνθρωπος αυτό που δεν έχει αυτές τι δυνατότητε. Εκείνη η ευχαριστία του Θεού Αν δεν δείξω αυτή την φιλανθρωπία Προς τον άλλον άνθρωπο τότε δεν είμαι ικανός να κρατήσω τα χαρίσματα Θα μου τα πάρει ο Θεό. Δεν είμαι καλός οικονόμος των δωρεών του Θεού αν δεν είμαι φιλάνθρωπος αυτό που δεν έχει αυτές τις δυνατότητες Και αν απαιτώ και καλά να αποκτήσει αυτές τις δυνατότητες Ενώ δεν τις έχει ή δεν είναι σε θέση ακόμα να τις έχει Ή δεν έχει ακόμη λάβει την χάρη του Θεού να τις έχει Τότε είμαι ένα σκληρός οικονόμος Και τι κάνω Όπως η ταπεινωσιαλκή τη χάρη του Θεού Αυτό διώχνει τη χάρη του Θεού Και με αγριεύει Δεν μπορώ να εμπνεύσω κανένα με αυτόν τον τρόπο αν όμως λειτουργούσουμε την χάρη του Θεού και εδώ με κατανόησε και επί οικία. και γνωρίζω ότι τίποτα δεν μπορώ να κάνω χωρίς τη χάρη του Θεού και αυτό το ίθος με συνέχει με αυτό το ίθος αναπνέω και ζω και κινούμαι το ότι η ύπαρξή μου χωρίς να λέει τίποτα διδάσκει τον άλλο και τον εμπνέει και το δίνει ελπίδες Δεν είναι τα λόγια μας που σώζουν τον άλλον Είναι η ύπαρξή μας Αν είναι μια ύπαρξη συντετριμένη μια ύπαρξη η οποία αναπνέει στην αίσθηση ότι Θεός με σώζει και ότι ό,τι έχω είναι δώρο του Θεού και δεν μπορώ να επέρω με γι' αυτό ή να ξυπάζομαι γι' αυτό το πράγμα και αυτό δεν είναι μια υπόθεση του νου αλλά το τελευταίο μου κύτταρο ζει σε αυτό τον ρυθμό. Το ότι εκ των πραγμάτων το είναι μου είναι παράκληση και ελπίδα για τον άλλον άνθρωπο. Όχι τα λόγια μου και οι φιλοσοφίε και οι θεωρίες. Αυτό το λόγο, γι' αυτόν τον λόγο ο συντηρημένος άνθρωπος, ο πενθόν άνθρωπος ο πενθόν άνθρωπος αυτός που είναι στη τα χάλια του το ότι είναι αυτός ο οποίο μπορεί να εμπνεύσει στην οποιοδήποτε άλλο έτσι λοιπόν ο δίκαιος κριτής ξέρει την προαίρεση και τη δανάτη του καθενός και δεν κρίνει κατόψιν με αυτό που φαίνεται αλλά κρίνει βαθύτερα και αυτό που κρίνει δεν είναι αυτό που εκφράζεται Ω σύμπτωμα μια καταστάσεω. Αλλά πολλέ φορέ τα συμπτώματα μα ξεγελούν για το ποια είναι η ασθένεια πραγματική. Ποιο είναι το ακριβέ κριτήριο, Είναι η διάθεση τη καρδιά μα, είναι ο πόνο τη καρδιά μα. Γιατί η πένθο είναι ο πόνο τη καρδιά μα. Αυτή η πληγή τη καρδιά μα ότι δεν έχουμε ζωή, Ότι είμαστε μακριά από το Θεό και προδώσαμε αυτή τη σχέση με τον Θεό. Συνεχίζει ο Αβά και λέει σε όσου πενθούν. Και όταν λέμε πένθος πάλι θα τονίσουμε δεν είναι μια ψυχοπλακωτική κατάσταση δεν είναι μια αρνητική διάθεση είναι αυτή η χαρά του να νιώθουμε τα χάλια μας τα χάλια μας τα οποία τα συγχωρεί ο Θεός αυτό το πένθος που λέει παρακάτω ο Άγιος Ιωάννης είναι αναμειγμένο με τη χαρά όπως το μέλι με το κερί και λοιπόν όταν ο έχει αυτό το πένθος που είναι μία διαδικασία όπου ο άνθρωπος αρχίζει να, να αγεννάται. Ο πόνος αυτός, αυτό το πένθος, είναι αυτό που μας γεννάει. Είναι αυτό που γεννάει τη γνώση και θα δούμε παρακάτω τι λέει για τη γνώση. Λοιπόν, λέει σε όσους πενθούν δεν αρμόζει να θεολογούν. Διότι η θεολογία συνήθως διασκορπίζει το πένθος τους. Όπως και όταν κανείς λάβει μίαν χάριν από τον Θεό, όταν το λέει, όταν το ομολογεί, όταν το διακυρίζει, το χάνει. Επειδή εκείνος που θεολογεί είναι σαν να κάθεται σε διδασκαλικών θρόνων, ενώ εκείνος που πενθεί, επικοπρία και σάκου. Αυτό που ταιριάζει κυρίως στον άνθρωπο που πενθεί, στον άνθρωπο που βρίσκεται σε άσκηση μετανοίες, είναι η σιωπή. Και η σιωπή αυτή είναι η διδακτική, είναι ο, η καλύτερη διδασκαλία για τους άλλους ανθρώπους. Δεν διδάσκει τόσο ο λόγος μας όσο η σιωπή που είναι καρπός του πένθου. Λέμε, μα δεν πω τίποτα. Δεν λέμε για αυτά τα ψυχολικά πράγματα να μιλήσουμε, να μην μιλήσουμε. Μια σιωπή ασφαλώ που δεν έχει τίποτα δεν λέει τίποτα. Και ένα λόγο που δεν έχει τίποτα δεν λέει τίποτα. Αυτό που κυρίω μπορεί να λιώσει τον άλλο άνθρωπο είναι ο πόνος της καρδιά με τη συντριβή μα. και αυτή η σιωπή που γεννάται από το πένθος αυτό μπορεί να κάνει πολύ μεγαλύτερα θαύματα από τα λόγια μας. Έτσι λοιπόν αυτό που αρμόζει στον άνθρωπο που θέλει να έχει σχέση με τον Θεό να έχει μια μυστική σχέση με τον Θεό κυρίως είναι η σιωπή που είναι έκφραση του πένθους. Και αυτό νομίζω λέει ο Άγιος Ιωάννης ότι εννοούσε ο Δαβίδ ο οποίο και σοφός και διδάσκαλος, όταν θρηνούσε για τις αμαρτίες του, απαντούσε σε εκείνους που τον παρακαλούσε να ψάλει. πώς άσομαι την οδύν Κυρίου επί γης αλωτρίας? δηλαδή στη γη της εμπαθίας, η γη αλώτρια είναι η καρδιά μου, είναι η γη της εμπαθίας, πώς λοιπόν άσομε την οδύν Κυρίου σε γη ξένη, Ξένη αυτό που ταιριάζει σε αυτή την οδή και συνεχίζει. Δεν κατέκτησε το κάλος του πένθους εκείνος που πενθεί όταν θέλει. Μου ήρθε τώρα κλάψω και κλαίω. <laughs> αλλά εκείνος που πενθεί για το λόγο που θέλει. Και αν αυτός ο λόγος που θέλει αξίζει το λόγο. Λείει παρακάτω. Ούτε αυτός που πενθεί για ό,τι θέλει αλλά αυτό που πενθεί όπως ο Θεός θέλει. Λοιπόν, δεν μου ήρθαν να καταμήξω κλάματα και κλαίω και τώρα μια χαρά και νιώθω όμορφα αλλά δεν κατέκτησε λέει το κάλο του πένθους εκείνος που πενθεί όταν θέλει εύκολο έχω τα κλάματα τώρα μου ήρθα να κλάψω για να χαλαρώσω και κλαίω τα έχω έτσι με το τσουβάλι τα δάκρυα αλλά εκείνος που πενθεί για τον λόγο που θέλει Δηλαδή έχω λόγο. Έχω συγκεκριμένο λόγο. Θέλω γι' αυτό τον λόγο να κλάψω. Και λέει παρακάτω ούτε όμως αυτός που πενθεί για ό,τι θέλει αλλά για αυτό που ο Θεός θέλει. Βλέπετε πόσο διάκριση χρειάζονται όλα αυτά τα πράγματα. Και πόσο εύκολος. Ξέρετε ο, το δάκρυ έχει έναν εγωισμό έχουμε την αντίληπ, την αίσθηση. Ότι αυτός που κλαίει έχει την τύποση από τη στιγμή που, που έκλαψε δικαιώθηκε πριν να τον τιμήσουμε. Από τη στιγμή που έκλαψε είναι δικαιωμένο και πρέπει να τον έχουμε όπα όπα. Αυτό είναι τεράστιος εγωισμός. Και είναι μια καλή άμυνα που μπορεί να, είναι, να, να, να το χειρίζεται και να πέσει τη σχέση ο άνθρωπος που κλαίει. Ναι μεν είναι μια καλή άμυνα αλλά είναι καταστροφική για τον ίδιο. Και δεν μπορεί να δει κατάματα ποτέ τον εαυτό του. Όχι πίσω από τη συγκίνησή του και τα δάκρυά του και τα κτοπείται και δεν θέλει να κάνει την χειρουργική επέμβαση μέσα του. Το νυστέρι δεν το αφήνει να μπει στην καρδιά του και να δει του πραγματικού λόγου και αυτό που κρύβεται μέσα στην καρδιά μα. Γι' αυτό τον λόγο το επικίνδυνο των δάκρυων είναι και αυτό. Κανεί θεωρεί θεωρία τη που δάκρυσε μεντάξει. Τελείωσε. Θα με συγχωρέσουν, θα με αγαπήσουν, θα μου αποδεχθούν και δεν, φταί, δεν έχω τίποτα και μια χαρά. Και είναι μια καλή άμυνα. Να λειτουργώ στις σχέσεις μου με έναν τρόπο κυριαρχικών. Πολλές φορές λέγει το κατά Θεόν πένθος αναμειγνύεται με το άχαρο δάκρυ της καινοδοξία, Άλλο πράγμα εδώ. Αυτό θα το αναγνωρίσουμε με τρόπο επιτυχήν και ευσεβήν. Πώς θα το ξεχωρίσουμε λέει τι είναι καινοδοξία; Ε, κανείς για παράδειγμα μπορεί να δεις κάποιον παππού στα γεράματά του να τον επενδύσει για αυτά που έκανε και να δακρύζει Γιατί δακρύζει Γιατί αισθάνεται ότι επέτυχε εσύ και τον αγνώρισα Αυτό δεν είναι καινοδοξία <laughs> Κάποια μάνα τη λένε τι καλά παιδιά έφτιαξες και κλαίει Κλαίει από ταπείνωση Για που έπαθες Συγκινήθηκα αχ, τα παιδιά μου τα κατάφεραν και πόσες προσπάθειες έκαμα Δεν είναι καινοδοξία αυτό το πράγμα, σούπερ καινοδοξία Πού είναι προσυνετελεσμένη η μάνα, στον νυν καιρό ή στον αιώνιον καιρό. Κανείς, να πούμε και διαφορετικά, νίκησε η εθνική ή λάθος και διαφορετικα Νίκη η εθνικη και κλαίμε. Δεν είναι καινοδοξία αυτά τα άκρυα. <laughs> Μας κάνει πατριωτισμό πατριωτισμός για τα καταφέραμα των νύων και διδακρίζουμε. Δεν είναι καινοδοξία. Τι είναι αυτό το πράγμα. Οικοδομεί κάτι. Μα θα πει κάποιος θα αγαπήσω την πατρίδα μου, θα την αγαπήσω δημιουργικά. Όχι μια υπερηφάνεια εθνική που είναι μια καινοδοξία. Δημιουργικά σήμερα να βάλω το κεφάλι μου κάτω και να είμαι έντοιμος στη ζωή μου. Και να καλλιεργήσω την καρδιά μου την ειρήνη την πνευματική για να βγει και άλλη ειρήνη. Όλα αυτά μέσα του μπορεί να είναι φυσικά πράγματα. Ναι, θα κλάψει και η μάνα για το παιδί. Και θα συγκινηθεί για την πατρίδα του. Είναι τα φυσικά δάκρυα που έχουν μέσα του καινοδοξία. Δεν είναι όμω πνευματικά δάκρυα όπως επίσης και πολλές φορές ήμεθα στην Εκκλησία αισθανόμαστε όμορφα και συγκινούμεθα μας άρεσε η μουσική, μας ενέπλυνευσε το θυμίαμα συγκινηθήκαμε που ο παπάς μας είπε και κοινωνήσαμε πολλές φορές κάποιος του λέει εκεί που δεν περίμενα να κοινωνήσει και χαίρεται, χαίρεται γιατί αγαπά το Χριστό ή τώρα λέει αχ με αποδέχεται ο παπάς και η Εκκλησία άλλο χαίρομαι που θα κοινήσω γιατί θα έρθω με τον φίλο μου, τον εραστή μου, θα ενωθώ με τον Χριστό και η χαρά μου ήδη θα εκπληρωθεί. Και άλλο που αισθάνομαι ότι, Αχ, με αποδέχονται επιτέλου και θα κινούν σαν του υπόλοιπου Χριστιανού, θα γίνω κι εγώ καλό παιδάκι. Αυτό δεν είναι κοινοδοξία. Αυτά τα δάκρυα λοιπόν δεν είναι δάκρυα μετανία και αγάπης για το ποθούνο που θα λάβουμε, αλλά είναι δάκρυα κοινοδοξία σε ό,τι μα αποδέχεται άλλο. Πώ μπορούμε όμω πρακτικά να ξεχωρίσουμε αυτό το κενό δάκρυ πολύ απλά από τη ζωή μας μετά το δάκρυ τι λέει ο Άγιος με τρόπο λέει αυτό θα το αναγνωρίσουμε με τρόπον επιτυχή και ευσεβή όταν συλλάβουμε τον εαυτό αυτό μας να πενθεί και συγχρόνως να ενεργεί με κακότητα και πονηρία ε, δεν μπορείς να πενθείς για τον Θεό να χαίρεσαι και μετά να σου έρθει μια ανάποδη και δεν θέλει να βάλει τρικολοποδιά στον άλλο και να παρακολουθεί και να ζηλεύει και οτιδήποτε άλλο. ή να βγάζει οργή ή κακότητα. Ε, τι σημαίνει, Ότι αυτό το δάκρυ κάτι δεν ήταν καλό. Κάποιο πρόβλημα υπήρχε. Δεν μπορεί να λε να έρχεσαι στην εκκλησία, κ. Μαρία μου, να κοινωνεί, να χαίρεσαι, να συγκινείσαι. Και επειδή δεν πήρε τα σκουπίδια, έβαλε σκουπίδια στην πόρτα σου οι να την ξεσκίζει και να τρελαίνεσαι. Και λε, Με σήμερα και κοινώνησα κιόλα. Τι με κόλασες, κολλασμένος ήμουνα. Αυτά τα δάκρυα δεν ήταν πένθου. Αν αληθινά λειτουργούσε η χάρη του Θεού, θα μου βγαίνει άλλη κατάσταση. Παρακάτω. Όταν σε όσους φαίνονται, συμπληρωματικά αυτού που αναφέρθηκε, σε ό, όταν σε όσους φαίνονται ότι πενθούν κατά Θεόν, διακρίνομεν οργήν ή υπερηφάνιαν, Ας θεωρήσουμε ότι τα δάκρυα τους προέρχονται από δαιμονικά πάθη. Ακούστε, δάκρυα από δαιμονικά πάθη. Ποια κοινωνία λέει γραφή, φωτή προς σκότος. Ο πυρητων δακρύων λόγος από πολλούς πατέρες χαρακτηρίζεται ασαφής κάπω, σκοτεινός και δισερμήνευτος. Και μάλιστα πρόκειται για δάκρυα των αρχαρίων. Πολλές και διάφορες λέγουν είναι οι αιτίες που τα γεννούν. Πορέρχονται δηλαδή από την ίδιο συγκρασία, το χαρακτήρα του ανθρώπου, από την χάρη του Θεού, μπορεί να είναι τη χάρη του Θεού, από θλίψη δαιμονική, η κατάθλιψη, από θλίψη θεάρεστη, από κοινοδοξία, από πορνεία, από αγάπη, από μνήμη θανάτου και από πολλά άλλα. Δες, πόσα από πόσε αιτίες. Ούτε επίσης ένας άνθρωπος που συγκινείται για έναν άλλον άνθρωπο σημαίνει κατανάγκινα αγάπη. Αγάπη σημαίνει να βγω από το θέλημά μου θυσιαστικά. Μπορεί κάποιος να βλέπει το φεγγάρι τον ήλιο που δεί και να κλαίει. Εντάξει, είναι ευαίσθητος άνθρωπο. Αυτό σημαίνει ότι είναι και καλλιεργημένο άνθρωπος, ότι είναι πνευματικός άνθρωπος. Ένας άνθρωπος μπορεί να συγκινείται σε μια σχέση και να κλαίει. Σημαίνει ότι πονά τον άλλον άνθρωπο ή σκέφτεται ασυνείδητα ή πολλές φορές ξεδιάντρωπα και συνειδητά τα δικά του κέρδη και ωφέλη από αυτή τη σχέση και συγκινείται. Άρα αυτό που είναι ασφαλές στοιχείων και δείχνει την πνευματική αγάπη δεν είναι απλώς τα δάκρυα αλλά η θυσιαστικότητα. Τα δάκρυα μπορεί να κρύβουν πολλά πράγματα και τους εγωισμούς μας πόσες καταστάσεις οι οποίες μας συγκινούν κρύβουν την ικανοποίησή μας Είτε είτε στην χώρια μα που δεν ικανοποιείται το θέλημά μα και το εγώ μα, πόσε φορέ ικανοποιείται το εγώ μα και συγκινούμεθα και κλαίμε. Και κάποιε φορέ προσβάλλει το εγώ μα και συγκινούμεθα και κλαίμε. Και πολλέ φορέ αυτό και σε μία σχέση. Αυτό σημαίνει αγάπη. Αυτό σημαίνει πιστότητα σε μία σχέση. Θα ήμασταν πολύ αφαίλειε να το πιστεύουμε αυτό το πράγμα. Με φόβο Θεού, λοιπόν, α δοκιμάσουμε και α διακρίνουμε τα ιδιώματα όλων αυτών των δακρύων. Και ας φροντίσουμε να καλλιεργούμε τα καθαρά και άδολα δάκρυα που προέρχονται απ' τη μνήμη του θανάτου μας. <laughs> Θεωρεί λοιπόν ο, α, ο Άγιος εδώ ότι τα καθαρά δάκρυα τα οποία προστατεύουν από την ίηση και την κοινοδοξία είναι τα δάκρυα που προέρχονται απ' τη μνήμη του θανάτου μας. Απ' την αίσθηση του εφήμερου της δική μας υπάρξεως, αλλά και κάθε υπάρξεως. Αυτή η αίσθηση του εφήμερου που μας εκβιάζει να πάμε στον Θεό και να βρούμε αυτόν τον λόγο και αυτήν την γνώση που νικά τον θάνατο. Αυτή λοιπόν είναι η κατάσταση γεννά πέθωση στον άνθρωπο. Γιατί γνωρίζει τίποτε καλό που έχει σε αυτή τη ζωή δεν είναι παντοτινό και επομένως πρέπει να βρει αυτό που είναι παντοτινό. Αυτή η ανάγκη του και αυτή η αίσθησή του και αυτή η βεβαιότητά του το συντρίβει, του γενναπένθος. Και τον κάνει σχολαστικών ερευνητήν των παθών και των λαθών που θέλει να καθαριστεί από αυτά ο άνθρωπος για να είναι πάντοτε έτοιμο. Αυτή λοιπόν η διάθεση ετοιμασία. Αυτή η μνήμη του θανάτου είναι που ξεκαθαρίζει τη ζωή μας. Αν λοιπόν έχουμε διαρκή μνήμη του θανάτου και αίσθηση της προσωρινότητάς μας και της ανάγκης να νικηθεί αυτή η προσωρινότητα, τότε δεν θα με στενοχωρήσει και δεν θα με θλίψει και δεν θα αγωνιώ για τίποτα. Δεν θα χαλαστώ γιατί τρακαρε το μάξιμο. Δεν θα γιατί έχασα 300 ευρώ. Δεν θα στενοχωρήσω γιατί με πρόσβαλλε άλλο άνθρωπο. Δεν θα στενοχωρήσω γιατί δεν πέρασα το μάθημα. Δεν θα στενοχωρηθώ ω άνθρωπο, θα, θα με θίξει. Αλλά θα κάνω μια εσωτερική κίνηση μέσα μου και θα τα εντάξω όλα αυτά στη μνήμη του θανάτου και θα διαλυθούνε. Τι θα μείνει μπροστά στη πνήμη του θανάτου. Τι με στενοχωρεί τόσο πολύ. Άρα, αν δεν υπάρχει αυτή η εγρήγορση, η δυνατότητα να καταφεύγω σε αυτή την πνήμη του θανάτου. Και αυτό μου γεννά αυτομάτω το πένθο και τη διάθεση προσευχή. Θα είμαι ένα σκληρός άνθρωπο, ανόητο, που δεν ξέρω γιατί ζω και για ποιο πράγμα γονιώ. Και για πράγμα στενοχωριέμαι και οργίζομαι και, και με πιάνει το άγχος Για ποιο πράγμα αγχώνομαι. Αν όμω υπάρχει η μνήμη του θανάτου, εξισορροπεί ο άνθρωπο. Και αυτό το πένθος που έχει δεν μπορεί να νοθευθεί με την κενοδοξία και την ήηση. Η μνήμη του θανάτου βγάζει δάκρυα καθαρά και αγνά που τίποτα δεν μπορεί να τα νοθεύσει. Και σε αυτή τη μνήμη του θανάτου, σε αυτή την εμπειρία του θανάτου, μπορεί να έχουμε πνευματική ζωή και πνευματικές σχέσεις και να τιμούμε αληθινά τον άλλον άνθρωπο. Και για μας ο άλλος άνθρωπος δεν είναι μια ευκαιρία ικανοποίησή μας, αλλά μια δυνατότητα συνάντησής μας με την αλήθεια. Ο άλλος γιατί τον θέλουμε τον άλλον άνθρωπο. Σαν μια φορμή ικανοποίηση των επιθυμιών μα. Και εξυπηρέτησης ο θελήσεό μας ή ο άλλος είναι μια ευκαιρία και μια δυνατότητα να συναντήσουμε τον Θεό. Μια δυνατότητα γεύση της αλήθειας γιατί είναι ο άλλος. Ο άλλος είναι μια δυνατότητα να γνωρίσουμε την αλήθεια. Μια δυνατότητα από κοινού να νικηθεί ο θάνατος. Γιατί γνωρίζονται οι άνθρωποι. Για να ικανοποιούμε τις μεταπτωτικές μας επιθυμίες με φιλ αυτών τρόπων ή όλος είναι μια δυνατότητα μαζί του να νικηθεί ο θάνατος. Γιατί υπάρχουν οι σχέσεις, γιατί υπάρχουν οι έρωτες, γιατί υπάρχουν οι γάμοι, γιατί για να ικανοποιεί ο άνθρωπος τις ρομαντικές του ιδέες που στο βάθος ικανοποιεί τον αρκισισμό του. Ή υπάρχω μαζί με τον άλλο άνθρωπο να συμπορευθώ με από εκείνου να βρούμε τον τρόπο να νικηθεί ο θάνατος και να γευτούμε το φως και την αλήθεια για ποιο λόγο τι είναι ερωτά τελικά γιατί με συγκίνει ο άλλος με συγκίνει γιατί έχει ωραία μάτια μόνο με συγκίνει γιατί έχει το λόγο ύπαρξης έχει το λόγο ύπαρξης αυτόν το λόγο ύπαρξης που μπορεί να μου δώσει ελπίδες για το αιώνιο ο άλλος Συγκινούμε από τον άλλο γιατί μπορεί να μου δώσει η παρουσία του ελπίδες για το αιώνιο Έτσι λοιπόν μία σχέση η οποία δεν εμπνέεται και από τη μνήμη του θανάτου Δηλαδή τη δυνατότητα εν τέλει να νικηθεί ο θάνατος δεν είναι σχέση Είναι φλιαρία Που προσπαθεί ο καθένας να καλύψει τα κενά του άλλου. Ποια κενά. Έχουμε το φόβο του θανάτου. Και ο καθένας κάνει κάτι να απασχολείται. Ο έρωτας είναι μία δυνατότητα αντί να νικηθεί ο θάνατο, να ξεχάσουμε τον θάνατο. Να κρύψουμε το πρόβλημα του θανάτου. Ο έρωτας δεν είναι για να... και ο άνθρωπος με πάθος το έχει. Γιατί. Για να ζήσει κάτι έντονο για να λυσμονείς τον θάνατο ο πραγματικό έρωτα είναι να φέρει στην επιφάνεια το θάνατο και με τον σύντροφό μου, τον φίλο μου, τον αδελφό μου, τον οποιοδήποτε, από εκείνου σε μια κοινή πορεία να βρούμε το λόγο που νικέει το θάνατο. Μου δίνει ο Θεό τη δυνατότητα πρώτα μέσα από τη σχέση. Πώ? Όταν γίνει αληθινή σχέση και βγαίνει ένας ένα από τον εαυτό του, για να συναντήσει τον άλλο και σταυρώνει το θάνατο, τον, εαυτό, τον εαυτό του, σταυρώνει το θέλημά του, σταυρώνει το εγώ του, αντιλαμβάνεται ότι αυτή η αγάπη είναι μια εμπειρία νίκη του θανάτου. Χωρί να την ονομάσει και την περιγράψει ακόμα. Όταν αυτή η εμπειρία αναφερθεί προ τον Χριστό και λάβει μορφή και όνομα, τότε θα αισθανθεί ο άνθρωπο στην χάρη του Θεού και θα καταλάβει ότι ο Θεό συναντάται, γιατί μου το έμαθε ο σύντροφό μου που αγάπησα και είναι μια ζωντανή παρουσία και την αγγίζω και τη βλέπω, ότι ο θάνατο νικέται με τον να από το θέλημά μου. Να σταυρώσω τον εγωισμό μου. Έτσι συναντάται και ο Χριστό. Όταν σταυρώ το θέλημά μου, όταν βγω από το εγώ μου. Όταν όταν γίνω συντρίμια μπροστά στη χάρια και την αγάπη του Θεού. Όταν λοιπόν πάω να υπάρχω και λέω στον Θεό πάω να υπάρχω για σένα και έλα εσύ να υπάρξει για μένα, τότε νικείται ο θάνατο. Έτσι είναι και η σχέση. Αυτή είναι η νική του θάνατο η σχέση. Δεν είναι ο, κα, ο καθένα να κάνει έναν πόλεμο να ικανοποιεί τι ανάγκε του και διαπραγματεύεται πώ μου μίλησε, πόσα τηλέφωνα μου έπαιχνε, πώ ασχοληθήκε μαζί μου, δεν ασχολήσε μαζί μου και τι γίνεται. <ΣΣΣ> Αλλά η σχέση είναι μέσα από το δόλωμα της επιθυμίας να μπει ο άνθρωπος σε μια διαδικασία να ασκείται σε αυτό το ήθος ότι αγαπώ πιο πολύ τη ζωή σου από τη ζωή μου δηλαδή βγαίνω από τον εαυτό μου θέλω να είσαι καλά δεν με νοιάζει αμένα δίκησες, θέλω να είσαι καλά αυτή λοιπόν η πράξη επειδή δεν μπορεί να την κάνω με το Θεό άμεσα μου δίνει έναν σύντροφο την κάνω ο μοναχός πάει κατευθείαν κάνει ένα άλμα ο θέλει ένα σύντροφο το δείξει να μάθει στη σχέση με τον Θεό ότι η νίκη του θανάτου είναι τι. Ό,τι έκανα με τη γυναίκα, με τον άντρα, με το κάνουμε και τον Χριστό. Να λοιπόν, πάβω να υπάρχω για μένα, θέλω να υπάρχω για σένα. Πάβω να υπάρχω εγώ για μένα, υπάρχω για σένα. Και έλα, εσύ είναι υπάρξει για μένα. Και έρχεται ο Χριστό και υπάρχει για μα. Αλλά ποιο είναι ο Χριστό αυτό. Είναι ο αναστημένο Χριστό, αυτό που νίκησε το θάνατο. Και έτσι νικαίται και ο θάνατο και για μα. Αν πάβουμε να υπάρχουμε αφ' μα και αν υπάρχουμε ένα Χριστό. Αν πάβουμε να υπάρχουμε για τον εαυτό μα, αλλά λέμε στον Χριστό, δεν υπάρχω εγώ για μένα. Έλα εσύ να υπάρξει για μένα. Εγώ είμαι θνητό, είμαι νεκρό, είμαι πεθαμένος δεν υπάρχω. Συντρίβομαι, ό,τι αρετή μου είναι, ό,τι αμαρτία μου, δεν αξίζω τίποτα. Δεν υπάρχω, είμαι ανύπαρκτο. Έλα εσύ να υπάρχει για μένα. Ποιο εσύ, είσαι ο αναστημένο Χριστό. Δηλαδή, είναι εκεί και ο θάνατος, θα γίνει τούτο. Αυτή είναι η σχέση. Όλα τα λένε παραμύθια. Σε δουλειέ να βρισκόμαστε για να γράφουμε πείματα και άρθρα σε εφημερίδε. Μην εμπιστεύεστε στι πηγέ των δακρύων πριν από την τέλεια ανκάθαρση. Δεν μπορούμε να παραδεχθούμε ω καλόν των νων που μόλι μετά το πατητήρι το εβάλαμε στα βαρέλια. Όλα βέβαια τα καταθέον δάκρυά μα είναι ωφέλιμα. Κανεί δεν έχει αντίρρηση σε αυτό. Ναι, συγκίνεται ο άνθρωπο. Δίδεται καλή, το, το καλόν υλικό όταν υπάρχει συγκίνηση. Όταν υπάρχει το δάκρυ, υπάρχει το καλό υλικό. Το θέμα είναι πού θα το στρέψουμε αυτό το καλό υλικό. Ποια όμως είναι ωφέλειά τους. Λέει ότι όπως το καλό το κρασί. Δεν, ο χρόνος όσο πιο παλιούν είναι το κρασί τόσο πιο καλό. Έτσι λοιπόν και όταν ε, χρονίσει ο άνθρωπος στα δάκρυα τότε μπορεί να έρχεται αρχ... μια καλλιέργεια. Και τι λέει. Ποια είναι όμως η ωφέλε των δακρύων. Λέει πότε θα το καταλάβουμε. Την ώρα του θανάτου μας. Να ε, καταλάβουμε πότε πραγματικά ήταν, είχαν, δεν είχαν καινοδοξή και είχαν αλήθεια μέσα τους. Γιατί θα, δεν θα υπάρχει ο φόβος και η αγωνία την ώρα του θανάτου. Όταν υπάρχει ένα αληθινό πένθος όπως ο Θεός θέλει. Τότε θα μας υπερασπιστεί το πένθος. Τότε θα είναι κοντά μας. Όποιος περνά τη ζωή του συνεχώς με το κατά πένθο, δεν πάβει από του να εορτάζει καθημερινά. Εμείς τι κάνουμε οι ταλαιπωροί. Θέλουμε να διασκεδάσουμε και διασκεδάζουμε και φεύγουμε κουρασμένοι. Διασκεδάζουμε κάνουμε τα πάντα. Αλλά έχει ένας σκόπος. Την αληθινή ανάπαυση νε, θέλουμε και αληθινή χαρά και την αληθινή γιορτή. Λέει, αυτός που περνά τη ζωή του συνεχώς με το κατά πένθο. δεν πάβει από του να καθημερινά. Έχει μια άλλη, άλλη χαρά μέσα του που δεν μπορεί να την εγκλέψει. Θέλετε κάτι μέχρι εδώ να ερωτήσετε. Για το του θανάτου, το... Το... Μνήμη του θανάτου είναι κανείς να αντιλαμβάνεται την προσωρινότητά του και αυτή η προσωρινότητά του να του κάνει ένα ξεκαθάρισμα. Να μην απολυτοποιεί τον παρόντα χρόνο, αλλά να έχει ανάγκη να βρει τα μέλλοντα τα αιώνια, τα αληθινά, και να βρει την καρδιά Του, να Του δείξει ο Θεός, να βρει τον τρόπο πως νικέται ο θάνατος. Και να έχει την βεβαιότητα της αλήθειας και τη σιγουριά της αγάπης του Θεού για να μπορεί να ζήσει. Και ουσιαστικά η μνήμη του θανάτου δεν είναι μια άρνηση ζωής, αλλά είναι μια αληθινή διάθεση να ζήσουμε πραγματικά τη ζωή μας. Γιατί ζει πραγματικά αυτός που αγχώνεται αγωνιά, Τρελαίνεται για το παραμικρό Ζώντας στην πιζευδέση ότι είναι αιώνιος Ή δεν θέλει να αγγίξει καν το μυστήριο Και το γεγονό του θανάτου Τι ζει, τι κερδίζει Αυτός ο οποίο αντιλαμβάνεται τα όρια του Το τι, ποια είναι η ζωή του Ποιες είναι οι διαστάσει της του Και τι έχει ανάγκη να κάνει Τότε με άλλη ησυχία Με άλλη ηρεμία Και με άλλη αποτελεσματικότητα Και δημιουργικότητα Αντιλαμβάνεται τη ζωή και πράττει στην ζωή. Ε, έχουμε πιλήθως ότι δεν είναι ατομική υπόθεση. Τα δάκρυα και η κλείψη δείχνουν συμμετοχή στη ζωή του άλλου. Ότι συμπάσχομαι πολλές φορές, όχι πάνω. Όμως γιατί εύκολα συμπάσχομαι και δύσκολα συγχαίρομαι. Πρώτον και δεύτερον, αυτό το πάβο να υπάρχω για μένα, Υπάρχουν για σένα Χριστέ μου, <coughs> είναι αυτό που λέμε στη τέλη του Δία Μεγαλή κυρία. Είναι ότι κάνουν ερωτευμένοι, που να ζει για τον άλλο. ]cker? Είναι δύσκολο να συγχαίρουμε όταν συλληπούμεθα με τον άλλο, γιατί όλε είναι χαμηλά, είμαστε από πάνω μα. Και λέμε τον Καημένοι, μη συγχωριέσαι, εγώ το αφεντικό δυνατό, σε φροντίσω, Μη συγχωριέσαι. Τον Καημένοι, πώ το λυπήθηκα. Είμαι κενάριτο. Ενώ όταν ο άλλο χαίρεται, είναι πιο ψηλά από εμά. Τι θα τα είναι, πώ θα ξεγέλασε τα πράγματα και είναι ανώτερο από μένα και τρεχόμαστε πως να τον κατεβάσουμε λίγο να είμαστε κάπου ίσια αυτό είναι πρόβλημα λέει κάπου εδώ κάτι σημαντικό η άβυσσος του πένθους αντικρίζει την εκ του Θεού παράκληση δηλαδή το πένθος γεννά την παράκληση του Θεού, την παρηγορία από τον Θεό θα λέει ο άνθρωπος που πενθεί ελκύει την αγάπη του Θεού και το έλεος του Θεού. Και αυτή η παρηγορία που νιώθει δεν ερμηνεύεται ψυχολογικά αλλά μια παραίωση. Δεν είναι η ειδονή που νιώθει ο άλλος όταν κλαίει. αλλά είναι μια άλλη παράκληση που δίνει το έλεος του Θεού. Η επίσκεψη του Θεού. Η επίσκεψη της χάρτης του Θεού. Και η καθαρότηση της καρδίας δέχεται την θεία έλαμψη. Ο άνθρωπος που καθαρίζει την καρδιά του από τα πάθη του, από τους δέχεται την έλαμψη του Θεού, το φωτισμό του Θεού. Τι σημαίνει έλαμψη Θεού, αυτό είναι εκπληκτικό που λέει. δεν ξέρω αν, δεν είναι νοητικά, δεν μπορεί να το καταλάβει κανεί. Ας το έχουμε στο μυαλό μας και αν κάποτε ο Θεό βοηθήσει και το ζήσει, θα καταλάβουμε τότε. Έλαμψη σημαίνει απερίγραπτη ενέργεια, ενέργεια του Θεού, που δεν περιγράφεται, δεν κατανοείται. Η οποία κατανοείται χωρίς να κατανοείται. Και βλέπετε χωρίς να βλέπετε. Είναι αυτά που μπορεί να σου πει ο Θεός και δεν καταλαβαίνει πότε σου τα είπε. Δεν ξέρεις με ποιον τρόπο. Δεν τα ακούσαν τα αυτιά. Αλλά ακούστηκε κάτι. Και ακούστηκε μέσα στην καρδιά. Δεν ξέρεις πού. Ακούστηκε. Σε πληροφόρησε ο Θεός. Όπως και μπορείς να δεις. Χωρίς να βλέπουν βιολογικά οι οφθαλμίες σου. Αλλά είδε. Όπως και το να Χωρίς να μαθηματικά. Ξέρεις, αυτό μαθηματικά. τελείω. Αυτό είναι η έλαμψη του Θεού. Είναι ο φοντισμός του Θεού, που δίδεται στον άνθρωπο που, καθαρίζεται, που έχει καθαρίσει την καρδιά. Και αυτό που καθαρίζει την καρδιά μας είναι ο πόνος, που γίνεται με επίγνωση. Αυτό που καθαρίζει την καρδιά μας, που σκουπίζει, που σπουγγίζει την καρδιά μας, είναι το πένθος. Είναι ο πόνος. Ο οποίο γίνεται με επίγνωση. Παράκληση σημαίνει ανάψυξης της ψυχής ενός πονεμένου ανθρώπου ο οποίος σαν νίπιον την ώρα ναυτή και κλαθμυρίζει μέσα του και φωνάζει χαρούμενα αυτό σημαίνει παρηγοριά όπως το μικρό παιδί που ταυτόν και κλαί και χαίρεται αυτή λοιπόν είναι η αίσθηση της ε, παρουσίας και της χάρητος του Θεού αυτή η παράκληση λέει παρακάτω Πολύ σημαντικό, όταν έρχεται στην ψυχή σου χαρά, να τη διώχνεις με το χέρι της ταπεινοφροσύνης, διότι δεν πρέπει να είσαι ευπαράδεκτος, μήπω και αντίβοσκός υποδεχθείς λύκο, όταν λοιπόν σου δοθεί μια χαρά, διώχνει με ταπεινοφροσύνη, τι σημαίνει διώχνε την, λες δεν είναι το Θεό, ο Θεός ξέρει, δεν επέρομαι γι' αυτό. Δεν βυθίζομαι στην χαρ... χαράν και την κάνω κατόρθωμα δικό μου, αλλά την θέτω μέσα στην αγάπη σου και λέω: Μα τι να μου δω, τι... ε, είμαι άξιος εγώ για τέτοια πράγματα. Και έτσι προστατεύω αυτή την κατάσταση που ζω από τον κίνδυνο τη έπαρση της ειρηνοδοξία ή τη πλάνη. Λοιπόν, με επίγνωση αυτού ότι δέχομαι τον πόνο, δηλαδή συμβάλλουμε... Πόνος με επίγνωση σημαίνει τι, είτε ένας ακούσιος πόνος, μια θλίψη που μπόρεσα και την είδα πως ο Θεός θέλει και δώσει ένα πνευματικό λόγο ή πόνος εκούσιος, ο πόνος μετανοίας που συντρίβουμε και επενθώ για την χάρη του Θεού που έχασα. Μη βιάζεσαι λέει εδώ να φτάσεις την θεωρία ενώ δεν ήρθε ακόμη η ώρα τη. Δηλαδή θεωρία να έχω έλαμψη του Θεού, να έχω κοινωνία με το Θεό, να έχω αποκάλυψη Θεού. Άφησε καλύτερα. Είναι μερικοί που λένε αχ μου δείξε ο Θεός και φαντάζονται. Το τάδε όνειρο, το, η τάδε σύμπτωση, το τάδε όραμα, ο τάδε συμβολισμός και κυνηγούμε να φτιάξουμε φαντάσματα και θαύματα. Αυτό είναι τελείως αντίθετο. Από την πατερική σκέψη και αγωγή. Τι λέει εδώ. Μην βιάζεσαι να φτάσει στην θεωρία, ενώ δεν ήλθε ακόμη η ώρα τη. Άφησε καλύτερα να κυνηγήσει εκείνη και να φτάσει το κάλο τη ταπεινώσεώ σου. Άσε αυτή να έρθει και να κυνηγήσει την ταπεινωσή σου. Δηλαδή να, να, να, να έχει ταπεινωσή και να ελκύσει η ταπεινωσή σου αυτή τη χάρη. Όχι αν την κυνηγήσει εσύ με το ζόρι και να πει στον εαυτό σου ότι είχε φωτισμού Θεού και προρατικά. Οπότε και θα ενωθεί μαζί σου με αιώνιον Παναγνων γάμων. Μιλάει εδώ Κύριος για τον κίνδυνο να δημιουργούμε εμεί θαύματα μέσα στην καινοδοξία μας. Χρειάζεται να είμαστε πολύ πολύ προσεκτικοί και να αρνούμε τέτοια πράγματα. Να αφαιρούμε τον εαυτό μας ανάξιο για τέτοια πράγματα. Ούτε ώστε η ίδια αν κρίνει ότι πρέπει να κυνηγήσει την ταπείνωσή μας και να ενωθεί μαζί μας. Στι αρχέ λέει, καθώς το ήπιο αντικρίζει τον πατέρα του γεμίζει όλα από χαρά όταν όμω ο πατέρας απουσιάσει ορισμένων καιρών σκόπιμα και έπειτα επιστρέψει τότε το παιδί είναι γεμάτο από χαρά και απολείπει από χαρά διότι είδε αυτόν που ποθούσε και απολείπει διότι τόσο καιρό στερήθηκε την καλονή του προσώπου του αυτό είναι η σχέση του Θεού εμείς κάνουμε ένα τεράστιο λάθος θεωρούμε ότι η χάρη του υπάρχει μόνο όταν μα επισκέπτεται και η απουσία τη χάρτα του θέλει να χάριστε. Αν και αγωνιζόμαστε. Οι ξηρότερη καριέρα μα είναι ευλογημένη στιγμή. Η κάθε χαρά που ζούμε δεν σημαίνει ότι είναι Θεού. Μπορεί να και πλάνη. Που κρύβει τον εγωισμό μα. Κάθε θαύμα. <coughs> δεν σημαίνει την είναι από το Θεού. Μπορεί να και πλάνη. Κάθε χάρισμα δεν σημαίνει ότι είναι από Θεού. Ένα χάρισμα έχουμε τη μετανία. Τελείωσε, τέλε και παύλα. Όλα τα άλλα χαρίσματα είναι επικίνδυνα. Και όπως ευλογημένη είναι η χαρά που ζούμε, ευλογημένη είναι και η ξηρότητα της καρδιάς που ζούμε. Είναι η στιγμή δημιουργική που περιμένουμε τον πατέρα που χάσαμε. Τότε είναι η δυνατότητα που ο άνθρωπος αναπτύσσεται. Η δύναμη αφομοίωσης του ανθρώπου η δύναμη, η δυνατότητα αφομείωσης της χάριτος που του δίδεται είναι η στιγμή της ξηρότητα, της πνευματικής ερημίας που ο άνθρωπος δεν εγκαταλείπει την ξηρότητα, στην ξηρότητα του των Θεών αλλά εξακολουθεί με υπομονή και προσμονή να προσεύχεται. Η στιγμή λοιπόν της ξηρότητος, της εσωτερικής ερημία ο άνθρωπο εξακολουθεί να περιμένει και να προσεύχεται, εκείνη τη στιγμή καλλιεργούνται οι γνωστικές του δυνάμεις του ανθρώπου. Ο άνθρωπος αποκτά φομοιωτική δύναμη τότε, ούτω ώστε η χάρη που, δι... που θα του δοθεί να γίνει αναγνωριστέα, να την αναγνωρίσει, να την αποδεχθεί, να μην την απορρίψει, να καρποφορήσει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Γι' αυτό ο Θεός αποσύρει τη χαρτιά που μακρύνεται. Μερικές φορές κρύπτεται η μητέρα από το βρέφος της και ενώ αυτό την αναζητεί κλαίοντας, εκείνη χαίρεται. Με αυτόν τον τρόπο το μαθαίνει να προσκολάται πάντοτε κοντά της και να αναφλέγει έντονα την αγάπη και το φίλτρο που έχει για αυτήν. Αυτά έχουν κάποιο μυστικό νόημα, λέει ο Άγιος Ιωάννης. Ο έχον ότα ακούειν ακουέτο, λέγει ο Κύριος. Αυτό κάνει και ο Θεός. Αυτά εμείς που θερούμε δυσάρεστα ή αρνητικά, είναι ευλογημένες στιγμές. Γιατί, ανάλογα με το που θα στρέψουμε την ελευθερία μας, με αυτέ οι στιγμές δίνει τη δυνατότητα να προσκοληθούμε στον Θεό. Και αυτή η προσκόλλησή μας, μας δίνει τη δυνατότητα να αναγνωρίσουμε και να καρποφορήσει η του Θεού και να, αφομοιω, να αποκτήσει αφομοιωτική δύναμη η του Θεού και να αποκτήσουμε δογματική συνείδηση. Άλλο η δογματική συνείδηση που μαθαίνουμε στη θεολογία, στα διάφορα θεολογικά σεμινάρια. Και άλλο η δογματική συνείδηση που γίνεται κατάσταση στον άνθρωπο και ο άνθρωπο γίνεται πλέον θεολόγο. Γιατί υπάρχει τα θεία. Άλλο οι θεολογικές επινοήσεις που μπορούμε να διαβάζουμε και κάνουμε κηρυγματάκια και να λέμε σε αίθουσε και χιλιά δύο πράγματα. Και άλλο άνθρωπος που γίνεται θεολόγος γιατί πάσχει τα θεία. Και δεν θα μετέχει τα θεία αν δεν περάσει από την κατάσταση της άρσεως της χάρης του Θεού και της ξηρότητος της πνευματικής. Εκείνη η στιγμή λοιπόν ο άνθρωπο δύναμη αφομείωσης και αποκτά δογματική συνείδηση όπως ο απόστολο Παύ δέχθηκε την αποκάλυψη από τον Θεό αλλά τι έγινε αποσύρθη κάποια χρόνια στην έρημο στην Αραβία λέγει να έχει μυστική πνευματική ζωή ούτως ώστε η χάρις που του δόθηκε να αφομοιωθεί και να αποκτήσει δογματική συνείδηση ο Απόστολος Παύλος και να γίνει αληθινός Απόστολος κάτι να ρωτήσετε <Τι> Μα τι κριτήριο που να πούμε το όταν ο άνθρωπος λέει είμαι ανάξιος για αυτά, νιώθεις αυτό το πράγμα, ότι είσαι ανάξιος για κάτι τέτοιο αν είναι ταπείνωση, καρποφορία. Αν είναι ψευδε δεν καρποφορείς και θα πάσχομαι Ή περήφανοι πάντα πασούνε άγιο 만들, γιατί είναι επικίνδυνα τα χαρίσματα Γιατί Μπορεί να, connects... να οδηγήσουν Στην έπαρση Να οδηγήσουν στην έπαρση Συνότητα που αναφερθήκατε Συνήθει με αυτό που άγνωσα Και αν το μεταφέρω καλά Πει η <σ makeup> ε, Που είχα είναι ένα συνέδριο Για το λάδι ναι, θα μπορούσαμε να το πούμε και έτσι. Επειδή ότι μπορεί να και Ανάλογα με τον άνθρωπο. Να, να πούμε και κάτι ελπιδοφόρο. Δηλαδή, Ας υποθέσουμε ότι θα άνθρωπο πάει στην εκκλησία και δεν αισθάνεται τίποτα. Μεγάλη εβδομάδα είναι και έρχεται και καταλαβαίνει τίποτα. Αυτός που δεν καταλαβαίνει τίποτα και δεν απογοητεύεται. Και κάθεται και γιγάνει προσεφή του, όπω και αν ή απλώ να είναι παρόν, αυτό κάνει μεγαλύτερη άσκηση από αυτό που χαίρεται και αντιλαμβάνεται τι γίνεται. Γι' αυτό μην τα παρατούμε. Μην περιμένουμε να αισθανθούμε για να πάμε. Μην περιμένουμε να αισθανθούμε κάτι όμορφο. Αχ, εξομολογήθηκα, αισθάνθηκα όμορφα ή όχι. Όταν δεν αισθάνεσαι όμορφα και περιμένει και ασκείσαι στην υπομονή, αυτό είναι η μεγαλύτερη χάρη από τον αισθάνεσαι κάτι. Για ποιο λόγο. Γιατί ο Θεό σε έγιγε υψηλότερα πράγματα. Γιατί σου λέει ο Θεός, εσύ αντέχεις; τον άλλο θα τα αντέψουμε λίγο, ακόμα είναι βρέφος. Εσύ μπορείς. Και έχεις τη δυνατότητα για μεγαλύτερα πράγματα. Γι' αυτό τον λόγο, είτε είμαστε αμαρτούλοι, είτε δίκαιοι, είτε έχουμε χαρά, είτε έχουμε θλίψη, να μην τα παρατούμε και να ελπίζουμε στην αγάπη του Θεού. Καλή συνέχεια. Διεύχο όντων Αγίων πατέρα, μόνοι Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, Υμονή,